Λόγος τρίτος, πέρι Ξενητία Ξενιτεία ξενιτία λέγεται η οριστική εγκατάληψη όλων εκείνων που υπάρχουν στην πατρίδα μας και που μας εμποδίζουν να πετύχουμε τον ευσεβή σκοπό τη ζωής μας. Η ξενιτεία είναι απαρισίαστος. Είναι στο συμπεριφορά, κρυμένη σοφία, σύνεσης που δεν φανερώνεται, ζωή μυστική, σκοπός που δεν βλέπετε, λογισμός αφανής, όρεξης της ευτελείας, επιθυμία της στεναχώρια, αιτία του θείου πόθου, πλήθος του θείου έρωτος, Άρνηση της καινοδοξία βυθός της σιωπής. Δεύτερον, στην αρχή συνήθως ενοχλεί συνεχώς και έντονα αυτός ο λογισμός του εραστέ του Κυρίου, σαν να τους φλογίζει θεϊκή φωτιά. δηλαδή ο λογισμός ο οποίος παρακινεί τους εραστές ενός τόσο μεγάλου αγαθού να απομακρυνθούν από του οικείους του και να ζήσουν με ευτέλεια και θλίψη. Αυτός όμως ο λογισμός, όσο σπουδαίο και αξιέπαινος είναι, άλλο τόσο χρειάζεται και πολύ διάκριση, διότι δεν είναι καλή κάθε απότομη και απόλυτη ξενιτεία. Τρίτον, επειδή πας προφητης άτιμος εν την αυτού, όπως είπε ο Κύριος Ματθαίος Ιγ57, ας εξετάσουμε μήπω η ξενιτεία γίνει σε εμάς αιτία καινοδοξίας. Ξενιτεία είναι χωρισμός από όλα για να μην νιονούσα χώριστο με το Θεό. Ξενιτεύον είναι ο εραστής και εργάτης του αδιάκοπου πένθους. Ξένος είναι αυτός που φεύγει από κάθε σχέση, είτε με τους δικούς του, είτε με τους ξένους. Τέταρτον. Εσύ που βιάζεσαι να ξενιτευτείς ή να πας στην έρημο... Μην περιμένεις να έρθουν μαζί σου ψυχές που αγαπούν ακόμη τον κόσμο. Πρόσεχε, διότι ο κλέφτης δεν γίνεται αντιληπτός. Πολλοί που αποπειράθηκαν να πάρουν μαζί τους ανθρώπους ράχημους και οκνηρούς, για να τους σώσουν τάχα, εχάθηκαν μαζί με αυτούς. Διότι συν το χρόνο έσβησε εξαιτία τους το πυρ της ψυχής τους. Από τη στιγμή που δέχτηκες μέσα σου τη φλόγα, τρέχε, διότι δεν γνωρίζεις πότε θα σβήσει και θα σε αφήσει στο σκοτάδι. Πέμπτον, δεν απαιτείται από όλους μας να σώσουμε άλλους, διότι λέγει ο Θείος Απόστολος. Άρα ούν έκαστος ημών αδελφοί, περί εαυτού δώσει λόγον το Θεό. Και πάλι λέγει «Εσύ που διδάσκεις άλλον τον εαυτό σου, δεν τον διδάσκεις, Ρωμαίους, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 21. Ενώ οπωσδήποτε όλοι έχουμε χρέος να σώσουμε τον εαυτό μας». Έκτον όταν ξενιτεύεις ασφαλίζω από τον γυρολόγο και φιλίδωνο δέμονα, διότι η ξενιτεία του δίνει αφορμές να σε πολεμήσει. Εύδομον Είναι καλή η απροσπάθεια. Μητέρα της δε είναι η ξενιτεία. Όγδον Εκείνος που εξενητεύθηκε για τον Κύριο, δεν διατηρεί πλέον δεσμούς και σχέσεις με τίποτε, για να μην φανεί ότι περιπλανάτε και εξενητεύεται για την ικανοποίηση των παθών του. Εκείνος που έφυγε από τον κόσμο και εξενήτευσε ή εξενητεύτηκε, ας μην αγγίζει πλέον τον κόσμο, διότι τα πάθη είναι συνήθως Φιλεπίστροφα, αγαπούν δηλαδή να επιστρέφουν πίσω σε αυτόν που τα είχε. Ένατον, η Εύα εξορίστηκε ακούσια από τον Παράδεισο, ενώ ο μοναχός εξορίζεται εκούσια από την πατρίδα του. Δηλαδή, η Εύα δεν ήθελε να φύγει, αλλά έπρεπε να φύγει. Και η Μεν Εύα, εάν έμενε στον Παράδεισο, θα επιθυμούσε και πάλι το ξύλο της παρακοής. Ο δε μοναχός θα όπως οπωσδήποτε κάθε μέρα κίνδυνο από τους κατασάρκα συγγενείς του. Δέκατον Απόφευγε σαν μάστιγα τους τόπους των πτώσεων, εκεί δηλαδή που κανείς στο παρελθόν είχε αμαρτήσει διότι όταν δεν υπάρχει μπρός μας ένα απορικό, δεν εραθίζεται και τόσο η όρεξης μας. Ενδέκατο. Ούτε αυτός ο τρόπος και ο δόλος των κλεπτών, δηλαδή των δαιμόνων, ας σου διαφεύγει. Μας συμβουλεύουν να μην χωριζόμαστε από τους κοσμικούς, διότι, λέγουν, θα είναι πολύ ο μας, αν βλέποντας τις γυναίκες, κυριαρχούμε στον εαυτό μας. Δεν πρέπει ασφαλώς να το πιστεύουμε αυτό, αλλά μάλλον να κάνουμε το αντίθετο, να αποφεύγουμε κοσμικέ κοσμικές κινήσεις. 12. Όταν έχουμε απομακρυνθεί από τους δικούς μας ο λίγο ή πολύ καιρό, και έχουμε αποκτήσει κάποια ευλάβεια ή κατάνοξη ή εγκράτεια, τότε έρχονται λογισμοί της ματαιότητος και μας παροτρύνουν να επιστρέψουμε στην πατρίδα μας, για να οικοδομήσουμε, όπως λέγουν, πολλές ψυχές, να γίνουμε υπόδειγμα μετανοίας και να ωφελήσουμε όσους γνώριζαν τις ανομίες της προηγούμενης ζωής μας. Αν τύχει δε και έχουμε και κάποια δύναμη λόγου, ή λίγη μόρφωση τότε οι δαίμονες μας παρακινούν να επιστρέψουμε στον κόσμο σαν σοτίρες των ψυχών και διδάσκαλοι ώστε αυτά που με τόση επιμέλεια μέσα στο λιμάνι να τα διασκορπίσουμε κακός έξω στο πέλαγος. Ας προσπαθήσουμε να μιμηθούμε όχι τη γυναίκα του αλλά τον ίδιο το Λότ διότι η ψυχή που θα επιστρέψει εκεί από που βγήκε θα γίνει σαν το αλάτι και θα μένει πλέον στήλη, νεκρή και ακίνητη. Δέκατον τέταρτον Φεύγει από την Αίγυπτο, τον τόπο της αμαρτίας δηλαδή μεταφορικά, αμεταστρεπτή, χωρίς καμιά σκέψη επιστροφής διότι οι καρδιές που ενωστάλγησαν την Αίγυπτο, την Ιερουσαλήμ, την γη της απαθείας, δεν την αντίκρισαν. 15. Μερικοί που στην αρχή της επιστροφής τους, λόγω της πνευματικής του ανοριμότητας, εγκατέλειψαν τον τόπο τους και εν συναχεία ανδρώθηκαν πνευματικά και καθαρίστηκαν τελείως από τα πάθη τους, μπορεί να επιστρέψουν πάλι στον τόπο τους με το σκοπό ίσως να σώσουν και άλλους, αφού σώθηκαν οι ίδιοι, πράγμα ωφέλιμο για τις ψυχές. Ας γνωρίζουν όμως αυτοί οι αδελφοί ότι ο Μωυσής, εκείνος ο Θεόπτης, αν και απεστάλλει από τον ίδιο το Θεό για να σώσει το γένος των ομοφύλων του, αντιμετώπισε πολλούς κινδύνους όταν επέστρεψε από την έρημο στην Αίγυπτο. Δηλαδή, αντιμετώπισε πολλούς σκοτασμούς όταν επέστρεψε στον κόσμο. Δέκατον έκτον. Είναι προτιμότερο να λυπήσει κανείς τους γονείς του παρά τον Κύριο, διότι αυτός και μας έπλασε και μας έσωσε ενώ οι γονεί πολλές φορές κατέστρεψαν αυτούς που αγάπησαν και τους έστειλαν στην κόλαση. Δέκατο έβδομον Ξένος πραγματικά είναι εκείνο που σαν να βρίσκεται ανάμεσα σε ξενογλώσσους ανθρώπους, ησυχάζει και σιωπά, έχοντας πλήρη συνέστηση του τι κάνει. Δέκατον ογδόν Δεν φεύγουν μακριά από τους συγγενείς μας ή τους τόπους μας επειδή τους μισούμε, μη γιάννητο, αλλά για να αποφύγουμε τη βλάβη που μας προκαλούν. ενατον. Όπως σε όλα τα άλλα, έτσι και σε αυτό έχουμε δάσκαλο τον Κύριό μας Ιησού, διότι και ο ίδιος πολλές φορές εγκατέλειψε τους κατασάρκα σάρκα Του, και όταν άκουσε από μερικούς την ειδοποίηση «Η μήτη σου και η αδελφή σου ζητούσε, αμέσως ο καλός μας διδάσκαλος μας έδειξε το απαθές μίσος, απαντώντας «Μήτη μου και αδελφοί μου, οι συνυπιούνται στο θέλημα του πατρός μου, του εν της ουρανής». Ασφαλώς και η μητέρα και η αδελφή του θα τηρούσαν αυτό το θέλημα του πατρός του. Γι' αυτό και η Παναγία είναι μακάρια. Λόγος περί ξενητίας, συνέχεια 20. Ας είναι για σένα πατέρας, εκείνος που θέλει και μπορεί να κοπιάσει μαζί σου, για να κάνει ελαφρότερο το φορτίο των αμαρτημάτων σου. Α είναι μητέρα η κατάνυξης, η οποία έχει τη δύναμη να σε αποπλύνει από το ρήπο της αμαρτίας. Αδερφός, ας είναι εκείνο που κουράζεται και συναγωνίζεται μαζί σου στο δρόμο, που ανεβάζει στον ουρανό. Σύζυγο αχώριστο απέκτησε τη μνήμη του θανάτου, Τέκνα σου φίλτατα, ας είναι η στεναγμή της καρδίας. Ως δούλο το το σώμα σου, ως φίλου της Άγιες Αγγελικές Δυνάμεις, οι οποίες μπορούν να σε βοηθήσουν την ώρα του θανάτου σου, εφόσον γίνουν φίλοι σου. Αύτοι οι γενεά ζητούντων των Κύριων, ψαλμός Δαβίδ. ΚΑΠΑ ΓΑΜΑ 21. Ο πόθος του Θεού σβήνει τον πόθο των γονέων. Αυτός που ισχυρίζεται ότι διατηρεί και τους δύο πόθους απατά τον εαυτό του έφωσε να ακούει τον Κύριο να λέει «Ουδείς δίνατε ρησί κυρίης δουλεύειν». Κανένας δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο αφεντικά. 24 2ο τον δεύτερον έκτο κεφάλαιο, στίχος 24. Εικοστόν δεύτερον. Ο Κύριος είπε, «Δεν ήλθα να βάλω ειρήνη στη γη, ούτε αγάπη γονέων προς τα τέκνα ή των αδελφών προς τους αδελφούς, σ' όσους αποφάσισαν να με υπηρετήσουν. Αντιθέτως, ήλθα να φέρω... «Μάχη και μάχερα. να διχάσω τους φίλους του Θεού από τους φίλους του κόσμου, τους υλικού ανθρώπους από τους πνευματικούς, τους φιλόδοξους από τους ταπινόφρονες. ματθεος Ματθέος 10ο κεφάλαιο και στίχος 34 «Ο δε Κύριος εφραίνεται για αυτή τη διαμάχη και το χωρισμό που γίνεται για την αγάπη Του». 23. Πρόσεχε. Πρόσεχε πολύ, εσύ που έχεις πολύ αγάπη και προσπάθεια στους δικούς σου. Μήπως και σου φανούν όλα όσα εγκατέλειψες βυθισμένα στα νερά, των δακρύων και του πόνου. Κι έτσι επιστρέψεις πίσω και παρασυρθείς κι εσύ και βυθιστεί στα νερά και τον κατακλισμό της φιλοκοσμίας μη συγκινηθείς από τα δάκρυα των γονέων ή των φίλων σου, διότι διαφορετικά πρόκειται και εσύ να δακρύζεις αιωνίως. 24. Όταν σε περικυκλώνουν σαν μέλισσε ή μάλλον σαν σφίγγες οι συγγενείς σου, θρηνούντες για σένα, προσήλωσε αμέσως το βλέμμα της ψυχής σου στο θάνατο, και στις αμαρτωλές πράξεις σου, ώστε με τον ένα πόνο να κατορθώσεις να αποδιώξεις τον άλλο πόνο. 25. Υπόσχονται σε μας με πονηρία οι δικοί μας οι κατά σάρκα αλλά όχι οι μας κατά το πνεύμα, ότι θα κάνουν ό,τι μας αρέσει αν μείνουμε κοντά τους. Ο πραγματικός τους όμως σκοπός είναι να μας εμποδίσουν από τον εκλεκτό δρόμο που διαλέξαμε και εν συνεχεία να μας παρασύρουν στο δικό τους σκοπό. Εικοστών εκτόν. Όταν αναχωρήσουμε από τους τόπους μας, ας διαλέξουμε μέρη όπου θα υπάρχει λιγότερη παρηγορία, λιγότερες αφορμές για καινοδοξία, και περισσότερος για πίνωση, Αλλιώτικα φεύγουμε και πετούμε μαζί με τα πάθη μας. 27. Απόφευγε να εκθιάζεις και να φανερώνει την ευγενική σου καταγωγή και την κοσμική σου δόξα, για να μην φανείς άλλος στα λόγια και άλλος στα πράγματα. Κανεί δεν παρέδωσε τόσο πολύ τον εαυτό του στην ξενιτεία όσων ο Μέγα εκείνο, δηλαδή ο Αβραάμ, ο οποίο άκουσε τα λόγια έξελθε εκ της και εκ σου και εκ του οίκου του πατρό σου, κεφάλαιο. Παρόλο που εκαλεί το να μεταβεί σε χώρα αλόγλωση και βαρβαρική. 29. Μερικές φορές ο Κύριος δοξάζει υπερβολικά κάποιον που ξενιτεύτηκε όπως ο Μέγας Αβραάμ. Όμως είναι καλό η δόξα αυτή, παρόλο που δίδεται εκ Θεού, να αποκρούεται με την ασπίδα της ταπεινώσεως. 300. Όταν οι δαίμονες και οι άνθρωποι μας επαινούν, σαν για μεγάλο κατόρθωμα για την ξενιτεία μας, τότε εμείς ασυλλογιστούμε εκείνον, τον Κύριο, που εξενίτευσε για μας και ήρθε από τον ουρανό στη γη, και με τη σκέψη αυτή θα διαπιστώσουμε ότι εμείς εις τον αιώνα του αιώνος δεν θα κατορθώσουμε να ξεχρεώσουμε μια τέτοια ξενιτεία. Την ξενιτεία του Ιησού. Τριακοστόν πρώτων. Είναι επικίνδυνη η προσπάθεια προς κάποιο δικό μας ή ξένο. Αυτή μπορεί σιγά σιγά να μας τραβήξει προς τον κόσμο και να σβήσει τελείως τη φλόγα της κατανήξεως. 32. Όπω Όπως είναι ακατόρθωτο να κοιτάζει κανείς με το ένα μάτι τον ουρανό και με το άλλο τη γη, έτσι είναι αδύνατο να μην κινδυνεύσει η ψυχή εκείνου που δεν ξενίτευσε τελείως από όλους τους δικούς του και τους ξένους, όχι μόνο με το σώμα του, αλλά και με το λογισμό του. 33. Με πολύ κόπο και μόχθο θα αποκτήσουμε καλό ήθος και καλή εσωτερική κατάσταση. Είναι όμως αδύνατο εκείνο που με πολύ κόπο κατορθώσαμε να το χάσουμε μέσα σε μια στιγμή, διότι φθήρουσε ήθη χριστά «Ομιλία κακέ», λέει ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους. Δηλαδή, διαφθείρουν τα καλά ήθη, τις καλές συνήθειες, οι κακές ομιλίες. 34. τέταρτο. Αυτός που μετά την απάρνηση του κόσμου συναναστρέφεται με κοσμικούς ή παραμένει κοντά τους, οπωσδήποτε θα πέσει στα δίχτυα τους ή θα μολύνει την καρδιά του με κοσμικές σκέψεις. Αλλά κι αν ακόμη δεν μολυνθεί έτσι, θα μολυνθεί κατακρίνοντας εκείνους που μολύνονται. Περί των ονείρων των Αρχαρίων Ότι ο που διαθέτω είναι ολος διόλου ατελής και γεμάτος από άγνοια, δεν είναι δυνατόν να το κρύψω. Ο Λάργκας διακρίνει τα φαγητά και η ακοή την έννοια των λόγων. Την αδυναμία των οφθαλμών τη φανερώνει το δυνατό φως του ηλίου και την αμάθεια της ψυχής μου την αποκαλύπτουν τα λόγια μου. Ο νόμος όμως της αγάπης αναγκάζει να επιχειρεί κανείς πράγματα που υπερβαίνουν τη δύναμή του. «Νομίζω λοιπόν», λέγει ο Άγιος Πατέρας Ιωάννης της Κλίμακο, «νομίζω, δεν δογματίζω, ότι ύστερα από όσα ελέχθησαν περί ξενητίας ή μάλλον μαζί με αυτά, πρέπει να επακολουθήσουν και να λεχθούν ολίγα περί των ονείρων. Τόσα όσα χρειάζονται. Ωστε ούτε σε αυτόν το δόλο των δολίων δαιμόνων να είμαστε αμύητοι, έκτον Όνειρο είναι μία κίνηση του νου, ενώ το σώμα ευρίσκεται ακίνητο. 307. Φαντασία είναι μία εξαπάτηση των οφθαλμών όταν το μυαλό κοιμάται. Φαντασία είναι μία παρασάλευση του νου, ενώ το σώμα είναι ξύπνιο. Φαντασία είναι ένα θέαμα που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. 38. Είναι φανερή η αιτία που θελήσαμε μετά τους προηγούμενους λόγους να ομιλήσουμε για τα όνειρα. Αφού εγκαταλείψουμε για τον Κύριο τα σπίτια μας και τους οικείους μας και με την ξενιτία για την αγάπη του Χριστού που τον εαυτό μας, τότε οι δαίμονες επιχειρούν να μας ταράξουν με όνειρα. Παρουσιάζουν, δε, σε αυτά, τους δικούς μας ότι θρηνούν, πεθαίνουν, καταστεναχορούνται, βασανίζονται εξαιτία μας. Εκείνος, λοιπόν, που πιστεύει στα όνειρα, μοιάζει με αυτόν που κυνηγά τη σκιά του και προσπαθεί να την πιάσει, όπως λέει και η Σοφία Σιράχ, στο λάμδα δέλτα κεφάλαιο. Τριακοστόν Οι δαίμονες της κενοδοξίας εμφανίζονται στον ύπνο μας σαν προφήτες. Συμπεραίνουν σαν πανούργοι που είναι, περικά από τα μέλλοντα να συμβούν και μας τα προαναγγέλουν. Και όταν αυτά πραγματοποιηθούν, εμείς μένουμε εκθαμβείς και υπερηφανεύεται ο μας με την ιδέα ότι πλησιάσαμε το προορατικό χάρισμα. 400. Σε όσους τον πιστεύουν ο δαίμονας αυτός φάνηκε πολλές φορές αληθινός προφήτης. Σόσου όμως τον περιφρονούν πάντοτε αποδείχθηκε ψεύτης. Διότι ο δαίμονας Σαν πνευματική ύπαρξης που είναι, βλέπει όλα όσα συμβαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα και μόλις αντιληφθεί ότι κάποιος πεθαίνει, τρέχει αμέσως εκείνου που είναι ελαφρόμυαλοι και τους το προλέγει με τα όνειρα. Τεσσαρακοστόν Τίποτε μελλοντικό δεν γνωρίζουν οι δαίμονες από προγνωστική δύναμη διότι τότε θα μπορούσαν και οι μάγοι να μας προλέγουν το θάνατό μας. 402. Στον ύπνο μας, πολλές φορές οι δαίμονες μετασχηματίζεται σε άγγελους φωτός. Β προς Κορινθίους Ια 14 Επίσης, οι δαίμονες μετασχηματίζονται και σε μορφές Αγίων Μαρτύρων τους οποίους παρουσιάζουν να έρχονται προς το μέρος μας. Έτσι, αφού ξυπνήσουμε, μας βυθίζουν σε υπερηφάνεια και χαρά. Τεσσαρακοστών τρίτων Το σημείο από το οποίο θα διακρίνεις την πλάνη είναι τούτο. Οι άγγελοι μας δείχνουν την κόλαση, την κρίση και το χωρισμό και έτσι μας κάνουν να ξυπνάμε έντρομοι και περίλοιποι. 44. Εάν αρχίσουμε να πιστεύουμε στους δαίμονες κοιμόμενοι, ύστερα θα εμπεζόμεθα από αυτούς και ξύπνι. Εκείνος που πιστεύει στα όνειρα είναι εντελώς άσοφος και άπειρος, ενώ αυτός που δεν πιστεύει τίποτε είναι πραγματικά συνετός και σοφός. 45. Πίστευε μόνο σε εκείνα που σου αναγγέλουν για την κόλαση και την κρίση. Εάν όμως δημιουργείται μέσα σου απόγνωσης, τότε και αυτά τα όνειρα προέρχονται από τους δαίμονες. Βαθμής 3. Ο δρόμος που οδηγεί στην ισάριθμη Αγία Τριάδα. Εκείνος που ανέβηκε ας μη κοιτάξει δεξιά ή αριστερά».